Κυρίες και κύριοι, τελικά, για να πω και το σπουδαιότερο, από τέτοια βάραθρα, από τέτοιους μαρασμούς, ακόμα και από το μαρασμό της βαριάς υποψίας, γυρνά κανείς ξαναγεννημένος. Με καινούριο δέρμα. Πιο ευερέθιστος. Πιο κακός. Με λεπτότερο γούστο στη χαρά. Με γλώσσα πιο ευαίσθητη σε όλα τα καλά πράγματα. Με πιο εύθυμο πνεύμα με μια δεύτερη, πιο επικίνδυνη αθωότητα, πιο παιδί και ταυτόχρονα χίλιες φορές πιο εκλεπτισμένος από όσο υπήρξε ποτέ πριν. Και αν θεραπευμένος πια εξακολουθεί να χρειάζεται μια τέχνη, τότε πρόκειται για μια τέχνη περιπεκτική, ανάλαφρη, ρευστή, θεϊκά αυθόρμητη και θεϊκά επιτιδευμένη. Μια τέχνη σαν καθαρή φλόγα που φεγκοβολάει σε ασυνέφειο στο ουρανό. Γιατί συνεννοούμαστε τώρα καλύτερα, ως προς το τι είναι εν τέλει σημαντικό. Η εφροσύνη, φίλοι μου, κάθε εφροσύνη. Υπάρχουν πράγματα που τα ξέρουμε πια πολύ καλά. Μαθαίνουμε να ξεχνάμε καλά, να αγνοούμε καλά. Σε ό,τι αφορά δε στο μέλλον μας, δύσκολα θα μας συναντήσει κανείς το ίδιο μονοπάτι με εκείνους τους νεαρούς Αιγύπτιους που αναστατώνουν τη νύχτα του ναού και αγκαλιάζουν αγάλματα και θέλουν να ανακαλύψουν, να αποκαλύψουν, να φέρουν στο άπλετο φω όλα όσα είχαν λόγο να μένουν κρυμμένα. Όχι. Για κάτι τέτοιο είμαστε πια υπερβολικά έμπειροι, υπερβολικά σοβαροί, υπερβολικά έθιμοι. Ψηθήκαμε υπερβολικά. Βρισκόμαστε πάρα πολύ βαθιά. Δεν πιστεύουμε πια πω η αλήθεια παραμένει αλήθεια αν τραβήξουμε τα πέπλα τη. Έχουμε ζήσει πολύ πολύ για να το πιστεύουμε αυτό. Σήμερα το θεωρούμε πια ζήτημα ευπρέπεια να μην θέλει κανεί να τα δει όλα γυμνά, να μην θέλει να είναι σε όλα παρόν. Είναι αλήθεια πω ο καλό Θεό είναι πανταχού παρόν, ρώτησε ένα κοριτσάκι τη μητέρα του. Το βρίσκω πολύ αγενέ εκ μέρου του. Ένα νεύμα προ φιλοσόφου. Θα έπρεπε να εκτιμάμε περισσότερο την εδώ με την οποία η φύση κρύβεται πίσω από ενίγματα, από ποικίλε αβεβαιότητες. Ίσως η αλήθεια να είναι μια γυναίκα που έχει λόγους να μη δείχνει τα βάθη της. Μήπως το όνομά της, για να το πούμε ελληνικά, είναι βοβό. Πόσο ήξεραν να ζήσουν οι άλλοτε Έλληνες. Γι' αυτό και προσιλώνονταν με στην επιφάνεια, στην πτυχή, στην επιδερμίδα. Να λατρεύουν την επίφαση, να πιστεύουν στις μορφές, στους ήχου, στις λέξεις. Σε ολόκληρο τον Όλυμπο τη επίφασης, επιδερμική, λόγοβάθου. Δεν επιστρέφουμε, λοιπόν, εκεί και εμείς. Εμείς, οι ρυψοκίνδυνοι του πνεύματος, που σκαρφαλώσαμε στην πιο ψηλή και επικίνδυνη κορυφή της σύγχρονης σκέψης και κοιτάξαμε από εκεί γύρω μας και κοιτάξαμε από εκεί προς τα κάτω περιφρονητικά, δεν είμαστε, λοιπόν, μέσα σε αυτό Έλληνες, λάτρεις της φόρμας, των ήχων, των λέξεων και γι' αυτό καλλιτέχνε. Σκετσάκια υπάρχουν στην αρχή. Οι Σπαρτιάτε μιλάνε για δικιλιστές. Οι Μάγνητες μιλάνε για την Καρπέα. Είναι μικρέ φάρσες, ας πούμε, στις οποίες πάντοτε κάτι γίνεται αποσπασμένο από την πραγματική ζωή και βασισμένο σε αυτό που θα λέγαμε αργότερα χαρακτήρες, σε τύπους δηλαδή. Στους δικιλιστές ξέρω εγώ, υπάρχει ο πλανόδιο γιατρό, ο οποίο τα κάνει θάλασσα φυσικά. Στην καρπαία υπάρχει κάποιο που προσπαθεί να κλέψει έναν αγρότη, παλεύουν. Αντιλαμβάνεστε τη ρίζα του πράγματος, βαθιά με στην παλιά τελετουργία τη γονιμότητα. Υπάρχει επίση η μεγαρική φάρσα, που θεωρείται πάρα πολύ χιδέα διότι ήταν βασισμένη στο ιδρεολόγιο, και υπάρχουν και ακόμη πιο χαλαρέ μορφέ. Οι απλοί γεφυρισμοί, τα εξαμάξει που λέγαμε. Όπου το ιερατικό ξαφνικά του μπάρει και αρχίζουν οχετοί ιβρεών να εξαπολύονται κατά τη επίσημη πομπή. Κι όμω αυτά τα στοιχεία τα χαλαρά αν αρχίσει κανείς να τα συνθέτει, οδήγησαν στις δύο λαμπρότερες φόρμες που έχουμε πάρει και που μας εισάγουν πια στο έδαφος της κομμουδίας είτε της φόρμα είναι Η μία φόρμα είναι η αρχαία Αττική Κομμουδία, της οποίας το λαμπρότερο παράδειγμα είναι ο Αριστοφάνης. Είναι το επίκεντρο, είναι η λαμπρότερη στιγμή, δεδομένου ότι είναι και η μόνη φορά που η σάτυρα, η κωμωδία, όπως θέλετε πείτε το, εγγράφεται στο φυσιολογικό της έδαφος, δηλαδή σε έδαφος δημοκρατίας εν κρίση, και η άλλη φόρμα είναι ένα είδος παροδίας των επίσημων θρησκευτικών μύθων. Η μια φόρμα, η Αττική κωμωδία, άνθησε σε αθηναϊκό έδαφος, η άλλη φόρμα άνθισε στη σικελία στις απικίες. Και έχει σημασία να δούμε γιατί και πώς διότι έτσι τώρα ανοίγει η ωραία πύλη του Λόγιου Μίμου και από εκεί και πέρα της Λόγιας Σάτυρας. <Κι> Μέσα λοιπόν στο σικελικό έδαφος καλλιεργείται χωρίς να έχουμε αποσπαστεί ακόμη από τα σκετσάκια από τις αυτοσχεδιαστικές ασύνδετες φαρσοειδείς μορφές μια άλλη μικρή φόρμα που ονομάζεται φλίακας. Για να καταλάβουμε την έννοιά του θα πρέπει να πάμε μερικούς αιώνας αργότερα, όταν τον αποκορυφώνει ο Ρίνθωνος Ιρακώσιος, οπότε μιλάμε πια για ήλαρο τραγωδία, δηλαδή για έναν τραγικό σκελετό, ένα τραγικό καμβά, ο οποίος διακομωδείται ή παροδείται έστω οξύτατα. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, η φλιακογραφία εξελίσσεται, επιπλέκεται και μας δίνει μία τουλάχιστον σημαντική μορφή τον Επίχαρμο, που το φανταζόμαστε να γεφυρώνει τον έκτο με τον 5ο αιώνα. Έχει προδρόμους, όπως τον Αριστόξενο, όμως είναι η στιγμή που η φλιακογραφία γίνεται κλασική και εμφανίζονται φιγούρες τις οποίες μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε αν πάμε στο πιο παράξενο σημείο, στον Ευρυπίδη. Θυμάστε τον Ηρακλή στην Άλκιστη. Είναι ένα μεθύστακα ο οποίο κάνει φασαρία, τρώει τον Αγλέωρα, δεν σέβεται το πένθεος του παλατιού, την κρίσιμη όμως στιγμή, είναι αυτός που πιθανώς μέσα στο του, μην κατανοώντας δηλαδή τις δυσκολίες, κατεβαίνει στον Άδη και φέρνει ξανά την πεθαμένη άλκιστη. Αυτός, ο φεδρός, κομικός, αλλά τελικά και όχι αποφορτισμένος από το τελετουργικό του στοιχείο, αφού είναι ο μόνος που έχει άδεια καθόδου στα χθόνια. Η Ρακλής είναι ένας κλασικός τύπος, κατά τη δική μου άποψη του επίχαρμου. Γιατί πράγματι ο Ηρακλή κατεξοχήν εμφανίζεται, ίσω γιατί το έδαφο όπου ανεπτύχθησαν οι φλιακές είναι δωρικό και εκεί πέρα ο Ηρακλή έπαιζε από την αρχή μεγάλο ρόλο. Εμφανίζεται όμω και ο Οδυσσέα πάλι σε παροδικέ μορφέ, παροδικέ με Ομέγα. Πότε έχει αυτομολύσει, την έχει κοπανίσει λόγω τη πονηριά του, δεν θέλει να χρησιμοποιήσει το δούριο ύπο των τραβολογάν. Πότε είναι ναυαγό, αλλά ένα είδο κομικού ναυαγού και ακόμη και ακραία τραγικέ μορφέ όπω η μύδια εμφανίζονται διακομωδημένες. Το ερώτημα τώρα είναι γιατί. Γιατί στη Σικελία καταρχάς. Γιατί για να προκαταβάλω εν μέρη την απάντηση. Γιατί στο ίδιο έδαφος που εμφανίστηκαν και άλλοι απειρισμοί ο ζήνονο ελαιάτης Φεριπίν. Το συναφές ερώτημα είναι γιατί πήρε αυτή την τροχιά εκεί. Την τροχιά τη φορμαλιστική. Διακομόδησης Εδώ η απάντηση είναι απλή Ελλείψη δημοκρατίας Γιατί στον επίχαρμο έχουμε αγώνα Έχουμε τους τύπους που εμφανίζονται στον Αριστοφάνη Έχουμε ενδεχομένως αναπέστους Μπορεί και χωρό Δεν έχουμε όμως το ιαμβικό ίθος Δημοκρατικά μετατονισμένο Δεν έχουμε το ονομαστικό μοδίν Γιατί λοιπόν αυτή η τροχιά Ειδικά στη Σικελία Και το τρίτο ερώτημα Είναι ένα ερώτημα συμμετρίας η πρώτη απορρύθμιση των παλιών αυτοσχέδιων μορφών μας δίνει τον εκλεπτισμένο μίμο του επίχαρμου. Και μετά τον επίχαρμο έρχεται ο Σόφρον, που ο Πλάτων τον θαύμαζε και τον είχε στο προσκεφάλι του, λέει. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να φανταστούμε δύο εκδοχές ή την ατική κομωδία ή τον Λόγιο μίμο τον Σικελικό, αλλά πρέπει να φανταστούμε τον Σικελικό μύθο να επιμολύνει εν συνόλο την παραγωγή της δημοκρατίας, όχι μόνο τον Αριστοφάνη, αλλά και τον Πλάτωνα, που ο καμβάς των διαλόγων του είναι ένας μίμος, αριστοτεχνικά δουλεμένος. Θα το δούμε και αυτό. Τι συμβαίνει λοιπόν, ποιο είναι το στοιχείο εκείνο, μέσα στον σικελικό μίμο, το οποίο ήταν πολύτιμο και άρχισε για να γονιμοποιήσει το δημοκρατικό ήθος της αρχαία κομμωδίας. Τι είναι αυτό που συνέχει όλους αυτούς τους μετατονισμούς. Τώρα σε αυτό το σημείο νοστάλγησε ξαφνικά το βιβλίο ω μορφή επικοινωνίας. Για τον απλό λόγο ότι η περίπλοκη διαδικασία γένεσης που μόλις περιέγραψα καλό θα ήταν να περιγραφεί δύο και τρεις φορές επειδή οι ίδιοι φιλολόγοι δεν την έχουν αποσαφηνίσει στις λεπτομεριές Θα πρέπει να μπορούσαμε να γυρίσουμε λίγο πριν και να φιλομετρήσουμε όσα είπαμε. Ανταυτού, αυτού μπορώ να τα ξαναπώ βάσει ενός παραδείγματος. Και αντί για το ερώτημα «Πώς γεννιέται η λόγια σάτιρα, μπορούμε να θέσουμε το εξής φιλολογικό ερώτημα. Πώς προκύπτει μια λεοπάρταλη. Πολύ χονδρικά η απάντηση είναι η εξής. Προκύπτει χάρη σε δύο διαταραχές και ανασυγκροτήσει της συμμετρίας. Πρέπει να φανταστούμε στο πρώτο βήμα μια λεένα. Και στο ίδιο σημείο θα φανταστούμε τα σκετσάκια. Τις άτυπες, χαλαρές, αυτοσχεδιαστικές ή βαθιά τελετουργικές, πάλι, μορφές. Στο δεύτερο βήμα πρέπει να φανταστούμε μια τίγρη, διότι απ' τη μια μεριά η μελανίνη, ας το πούμε έτσι, το μαύρο, πάει να πλώσει στο δέρμα και από την άλλη μεριά εμποδίζεται και πρέπει αυτό το εμπόδιο να το μετατρέψει σε μια νέα συμμετρία. Και έτσι προκύπτουν οι ραβδόσεις. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, προκύπτει ο φλίακας, στην επεξεργασμένη μορφή της φλιακογραφίας. Προκύπτει η δυνατότητα να διακομωδείς την τελετή, αλλά να τελετουργήσει και τη διακομόδηση. Να φτιάξεις, λοιπόν, μια παροδία θρησκευτικών μύθων. Το πεδίο δράση εδώ πέρα είναι οι τυποποιήσεις. Παίρνει μύθου, παίρνει συμβάσει. Και της διαστρέφει. Και αν υποθέσουμε ότι το μαύρο επιμένει και θέλει να διαχυθεί και καθέτο, αυτή τη φορά, τότε σπάνι ραβδόσει. Αλλά και πάλι πρέπει να φτιαχτεί μια συμμετρία. Και τότε προκύπτει η λέω πάρδα. Τότε, μέσω του εργαλείου που εξασφαλίσαμε σε συγκελικό έδαφο, μέσω τη εκλεπτισμένης παροδία, στο δημοκρατικό πια έδαφο τη Αθήνα, μπορούμε να πάρουμε. Είτε τον Αριστοφάνη, όπου όλα τα στοιχεία συνδυάζονται πια με τα καινούρια τα αυθύπαρκτα, τα ηθαγενή και προκύπτει η Αττική Κομμωδία είτε τον Πλάτωνα, το σημείο δηλαδή όπου ο Μίμος έχει γίνει πια εργαλείο διαλεκτικής έχει γίνει εργαλείο εξόντωσης των αντιπάλων που σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε τι ήταν αυτό το μαύρο που ξαφνικά επέμενε να διαχειθεί και διατάραξε και να συγρότησε τις συμμετρίες. αυτό λοιπόν ήταν ο διαφοτισμός. στοιχεία για την αγορά χαλκού. τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.